Γεια σας και καλώς ήρθατε. Έχουν περάσει ε, αρκετά χρόνια από το 2020, αλλά οι σκιέ εκείνης της περίοδου νομίζω παραμένουν. Παραμένουν, σίγουρα. Και το ερώτημα είναι μεγάλο. Γιατί ο κόσμος αντέδρασε στην πανδημία με έναν τρόπο που ε, δεν είχε προηγούμενο. Γιατί ολόκληρα έθνη πάτησαν παύση. Έτσι, εν μία νυχτή. Σήμερα λοιπόν θα εξετάσουμε ένα άρθρο του Ρομπέρτο Πετσιόλι με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 2026, που δίνει μια, θα έλεγα, προκλητική απάντηση. Πολύ προκλητική. Υποστηρίζει ότι η αιτία δεν ήταν απλώ ο ιό. Ήταν, λέει, ένα ψυχολογικό και πολιτισμικός δυναμίτη του περίμενε τη πίθα για 50 χρόνια. Μάλιστα. Σκοπό μα, λοιπόν, είναι να βουτήξουμε σε αυτή τη θεωρία. Να δούμε αν βγάζει νόημα, α το αποκωδικοποιήσουμε. Είναι μια πραγματικά συναρπαστική προσέγγιση. Κυρίω επειδή, ξέρει, αρνείται την εύκολη εξήγηση. Δεν μιλάει για ιατρική, σωστά. Καθόλου. Το άρθρο δεν ασχολείται με την επιδημιολογία. Λειτουργεί περισσότερο σαν detective που ψάχνει τα βαθύτερα αίτια. Και συνδέει διαφορετικά πεδία από ό,τι κατάλαβα. Ακριβώς. Θα μιλήσουμε για ηθολογία, ε, τη μελέτη της συμπεριφοράς, θα πιάσουμε την ψυχολογία του συμπεριφορισμού και θα φτάσουμε μέχρι και την κοινωνική ανθρωπολογία. wow η κεντρική ιδέα του, λοιπόν, είναι ότι η αντίδραση της δίσης δεν ήταν μια απόφαση της στιγμής. Ήταν, ας πούμε, το αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας μακράς υπόγειας διαδικασίας. Ας ξεκινήσουμε τότε από εκεί, από τις ψυχολογικές προϋποθέσεις. Το άρθρο μας πηγαίνει πίσω μισό αιώνα, στον Konrad Lorenz, Στον πατέρα της ηθολογίας, ναι. Που είναι κάπως παράξενο. Τι σχέση έχει ένας μελετητής τη συμπεριφορά των ζώων με όλο αυτό? Ε, εδώ είναι και η ομορφιά της σύνδεσης που κάνει ο συγγραφέας. Ο Λόρενς δεν μιλούσε για ιού. Όχι, βέβαια. Μιλούσε για κάτι που θεωρούσε ψυχολογική επιδίνωση του σύγχρονου ανθρώπου. Παρατηρούσε, δηλαδή, μια αυξανόμενη ευαισθησία στην κατήχηση. Μια ευκολία στο να πειθαρχούμε, χωρίς κριτική σκέψη. Μάλιστα. Και εδώ είναι που το άρθρο τον συνδέει με μια άλλη, σχεδόν τρομακτική φιγούρα, τον Τζον B. Watson. Α, τον ιδρυτή του συμπεριφορισμού. Τον θυμάμαι. Είναι αυτός με το διάσημο απόφθεγμα. Ε, πώς το λέει. «Δώστε μου δώδεκα υγιή βρέφη» και εγκυόμαι ότι θα διαλέξω ένα στην τύχη και θα το εκπαιδεύσω για να γίνει γιατρός, δικηγόρος, Ακόμα και κλέφτης. Είναι ανατριχιαστικό όταν το σκέφτεσαι. Ακριβώς. Γιατί η βασική αρχή του συμπεριφορισμού είναι το μοντέλο ερέθισμα-αντίδραση. Ο άνθρωπος ως προγραμματιζόμενο κουτί. Αυτό ακριβώς. Αν δώσεις το σωστό ερέθισμα, παίρνεις την επιθυμητή αντίδραση. Το άρθρο, λοιπόν, υποστηρίζει ότι οι ανησυχίε του Λόρεντ επιβεβαιώθηκαν ε, με τον πιο δραματικό τρόπο στην πανδημία. Δηλαδή ότι αυτή η ψυχολογική επιδείνωση που περιέγραφε σε συνδυασμό με την τεράστια δύναμη των μίντια δημιούργησε έναν πληθυσμό εξαιρετικά ευάλωτο. Στη χειραγώγηση. Ναι, και στον εξωτερικό έλεγχο. Ένα γόνιμο έδαφος για μαζικές αντιδράσεις φόβου. Εντάξει, εδώ είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Για να το κάνει πιο χειροπιαστό, το άρθρο φέρνει μια απίστευτη λογοτεχνική αναφορά. Το του «περιτυφλό Α, ναι. Αυτό ακούγεται κάπως σαν δραματική υπερβολή. Ποια είναι η σύνδεση? Κοίτα, η σύνδεση είναι πολύ συγκεκριμένη. Στο βιβλίο, μια ανεξήγητη επιδημία τύφλωσης εξαπλώνεται και η κοινωνία καταραίει. Σωστά. Οι αρχές, πανικοβλήτες, παίρνουν ακραία απάνθρωπα μέτρα. Κλείνουν τους τυφλούς σε καραντίνα. Η λογική εξαφανίζεται και κυριαρχεί ο πρωτόγονος φόβος. Και ο συγγραφέας λέει ότι ζήσαμε κάτι ανάλογο Λέει ότι ήταν μια εκδοχή αυτού του σεναρίου. Μας θυμίζει πόσο πρωτοφανή ήταν τα μέτρα. Κράτη ολόκληρα παρέλυσαν, ελευθερίες ανεστάλησαν. Η κοινωνική ζωή μηδενίστηκε. Ακριβώς. Και τονίζει την κραυγαλαία αντίθεση με το παρελθόν. Το 1957, στην Ασιατική γρίπη που ήταν εξίσου σοβαρή, κανείς δεν διανοήθηκε να κλείσει την οικονομία. Η ζωή συνέχιστήκε. Αυτή η σύγκριση είναι όντω αποκαλυπτική. Άρα, η θέση του άρθρου δεν είναι απλώς ότι τα μέτρα ήταν υπερβολικά. Όχι, καθόλου. Αλλά ότι κάτι θεμελιώδες είχε αλλάξει στην ψυχοσύνθεσή μας. Αυτό ακριβώς. Η πανδημία, σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, δεν ήταν η αιτία. Ήταν ο καταλήτης. Η τέλεια καταιγίδα. Ναι, όπως τη χαρακτηρίζει. Ο ιός λειτουργήσε σαν ένας πυροκροτητής, που απελευθέρωσε όλες αυτές τις υπόγειε δυνάμεις που μαζεύονταν για δικαετίες. Έτσι, μια υγειονομική κρίση μεταμορφώθηκε σε ένα γιγαντιαίο παγκόσμιο ψυχοκοινωνικό πείραμα. Εντάξει, ας πιάσουμε μία από αυτές τις πολιτισμικές δυνάμεις. Το άρθρο δίνει μεγάλη έμφαση στην αλλαγή της αντίληψης μας για τον κίνδυνο και σε αυτό που ονομάζει «κουλτούρα της ενοχοποίησης». Ας το ξεδιαλύνουμε. Κοίτα να δεις, κάνει μια πολύ ωραία ιστορική αναδρομή. Για πες. Στι αρχέ κοινωνίε, όταν συνέβαινε κάτι κακό, μια επιδημία, μια ξηρασία, η αυτόματη αντίδραση πια ήταν. Να βρουν ποιο φταίει. Ακριβώ. Αναζήτηση ενόχου. Κάποιο έφταιγε. Η νεωτερικότητα, ο διαφωτισμό έφερε μια επανάσταση σε αυτό. Εισήγαγε την έννοια του απρόβλεπτου, του τυχαίου. Το ατύχημα, η φυσική καταστροφή. Μπράβο. Η αποδοχή ότι μερικέ φορέ συμβαίνουν άσχημα πράγματα χωρί να φταίει κανεί. Και το άρθρο υποστηρίζει ότι κάναμε όπισθεν σε αυτό ότι επιστρέψαμε σε αυτή την πιο ε, πρωτόγονη σκέψη. Το συναρπαστικό εδώ είναι ότι ναι, αυτό ακριβώς υποστηρίζει. Ότι στα τέλη του 20 ου αιώνα αρχίσαμε να οπισθοδρομούμε, να απορρίπτουμε την ιδέα της τύχης. Μάλιστα. Αυτή η κουλτούρα της ενοχοποίησης απαιτεί για κάθε πρόβλημα να υπάρχει ένας υπεύθυνο και μια ανθρώπινη λύση. Είναι σαν μια μαγική σκέψη που επιστρέφει. Αν αρρωστήσει κάποιο, δεν είναι απλώς ατυχία... Κάποιο δεν πήρε τι σωστέ προφυλάξει. Τίποτο δεν είναι πλέον τυχαίο. Τίποτα. Και ποια άλλα παράγοντε συνέβαλαν σε αυτή τη νεοτρόνια. Γιατί δεν ανεχόμαστε πλέον το τυχαίο, Η πηγή ξεχωρίζει τρει βασικού παράγοντε που αλληλοτροφοδοτούνται. Ο πρώτο είναι η τεχνολογική μα Η ψευδέστηση ότι όλα ελέγχονται. Ακριβώ. Ο δεύτερο, παραδόξο, είναι η αύξηση του πλούτου και τη ασφάλεια. Όσο πιο άνετη γίνεται η ζωή μα, τόσο μικρότερη γίνεται η ανοχή μα στον κίνδυνο. Ακόμα και στον πιο μικρό. Ναι. Και ο τρίτος, που είναι ίσως ο πιο βαθύς, είναι η απομάκρυνση του θανάτου από την καθημερινότητα. Τι εννοεί με αυτό. Εννοεί ότι για χιλιάδες χρόνια ο θάνατος ήταν ορατός, ήταν μέρος της ζωής. Σήμερα τον έχουμε εξορίσει στα νοσοκομεία. Δεν τον βλέπουμε. Δεν τον βλέπουμε. Έτσι έχει πάψει να είναι μια φυσική κατάληψη και έχει μετατραπεί σε ένα απαράδεκτο ιατρικό ατύχημα. Μια αποτυχία. Κατάλαβα. Και αυτή η κουλτούρα της ενοχοποίησης πώς συνδέθηκε στην πράξη με τα lockdown? Η σύνδεση που κάνει το άρθρο είναι πανέξυπνη. Φέρνει το παράδειγμα της αμυντικής ιατρικής. Δηλαδή? Οι γιατροί σήμερα, από τον φόβο μιας μήνυσης, συχνά συνταγογραφούν εξετάσεις που ξέρουν ότι είναι περιττές, Όχι για τον ασθενή, αλλά για να καλύψουν τον εαυτό του. Α, μάλιστα. Κουλτούρα που απαιτεί δράση. Τα lockdown ήταν το τέλειο αμυντικό. Μέτρο για τους πολιτικούς. Έστειλαν το μήνυμα «Κοιτάξτε, κάνουμε κάτι δραστικό». Ακριβώς. Ήταν, όπως γράφει, σαν αρχαία εξόρια. Δεν έλυναν το πρόβλημα, αλλά μετέφεραν την ευθύνη και καθησίχασαν το συλλογικό άγχος. Αυτό μας φέρνει κατευθείαν στον φαύλο κύκλο του φόβου. Εντάξει, υπάρχει ένα υπόβαθρο. Αλλά πώς ο ίδιος ο ιός πυροδότησε αυτόν τον πανικό, δεδομένου ότι ο κίνδυνος, όπως λέει, ήταν εδώ μπαίνει στο παιχνίδι μια πολύ ενδιαφέρουσα ψυχολογική παγίδα. Μια γνωστική συντόμευση του εγκεφάλου. Για πες μου. Οι άνθρωποι δεν είχαν τρόπο να κρίνουν από μόνοι του τον κίνδυνο. Έτσι, έκαναν έναν συνείδητο, αντίστροφο συλλογισμό. Αφού η κυβέρνηση παίρνει τόσο ακρά μέτρα, τότε ο κίνδυνο πρέπει να είναι τεράστιο. Απίστευτο. Η ίδια η των μέτρων έγινε η απόδειξη τη απειλή. Ακριβώ. Δηλαδή, δημιουργήθηκε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Τα μέτρα προκάλεσαν φόβο mm -hmm. και ο φόβος απαιτούσε ακόμα πιο αυστηρά μέτρα. Ήταν μια τέλεια θετική ανάδραση. Ένας φάύλο κύκλος. Ο πανικός πίεζε τις κυβερνήσεις. Τα νέα μέτρα, οι αδιδρόμοι, οι μάσκες, λειτουργούσαν ως συνεχείς οπτικές υπενθυμίσει του κινδύνου. Ήταν σαν να σε ταινία καταστροφής. Και αυτό ενίσχυε τον φόβο. Που με τη σειρά του απαιτούσε τη διατήρηση των μέτρων. Το άρθρο το συνδέει με το φαινόμενο των καταρακτών διαθεσιμότητας. Τι είναι αυτό πάλι? Είναι ένας όρος από τη συμπεριφορική ψυχολογία. Σκέψου τις ειδήσει για επιθέσεις καρχαριών. Εντάξει. Αν τα μήντια καλύψουν εντατικά δύο περιστατικά, ξαφνικά όλοι φοβούνται να μπουν στη θάλασσα. Παρόλο που στατιστικά ο κίνδυνος είναι μηδαμινό. Μάλιστα. Μία ιδέα γίνεται πιστευτή όχι επειδή υπάρχουν αποδείξεις... Αλλά απλώς και μόνο επειδή επαναλαμβάνεται παντού, ξανά και ξανά. Κατάλαβα. Μέσα σε αυτό το κλίμα φαντάζομαι ότι δεν υπήρχε και πολλής χώρος για διαφορετικές απόψεις. Την περιγράφει ω σχεδόν ανύπαρκτη», η διαφωνία όπως το θέτει απέκτησε τεράστιο ηθικό κόστος. Δηλαδή? Αν τολμούσες να αμφισβητήσει ένα lockdown, δεν είχε απλώς άλλη άποψη. Ήσουν ανεύθυνος, εγωιστής… Mm -hmm. Δεν μοιάζεσαι αν πεθάνουν άνθρωποι. Ακριβώ, αυτό οδήγησε σε δύο αποτελέσματα. Πολλοί απλώ σιώπησαν για να αποφύγουν τον εξωστρακισμό, ενώ άλλοι, πιο τολμηροί, λογοκρίθηκαν ενεργά. Δημιουργήθηκε δηλαδή μια ψευδέστηση ομοφωνία. Μια ψευδή ομοφωνία. Φαινόταν ότι όλοι συμφωνούσαν, ενώ στην πραγματικότητα πολλοί απλώ φοβόντουσαν να μιλήσουν. Και εδώ γεννιέται ένα πολύ σοβαρό ερώτημα για την ίδια την επιστήμη. Η επιστήμη υποτίθεται ότι βασίζεται στην αμφισβήτηση. Τον μετατρέπεται σε δόγμα. Όταν μια άποψη αναγορεύεται σε επίσημη αλήθεια και κάθε αντίλογος φημώνεται, ε, τότε δεν μιλάμε πια για επιστήμη. Μιλάμε για θρησκεία. Ακριβώς. Και το παράδειγμα που φέρνει είναι σοκαριστικό. Η έννοια της φυσικής ανοσίας μετά από νόσηση, μια αρχή της ανοσολογίας για 2.000 χρόνια, ξαφνικά έγινε ταμπού. Απερίγραπτο θέμα, όπως το λέει. Ναι. Το να το αναφέρεις και μόνο ήταν σχεδόν αιρετικό. Και αυτή η δογματική στάση οδήγησε στο κυνήγι του ανέφικτου. Την ιδέα του μηδενικού COVID. Ναι, και το συνδέει με μια άλλη γνωστή προκατάληψη, την προκατάληψη του μηδενικού κινδύνου. Τι είναι αυτό? Είναι μια τάση που έχουμε όλοι. Ο εγκέφαλός μας προτιμά να εξαλείψει έναν μικρό κίνδυνο εντελώς, παρά να μειώσει έναν πολύ μεγαλύτερο. Το μηδέν μας δίνει μια ψευδή αίσθηση ελέγχου. Και ηρεμίας. Σε συνδυασμό με την κουλτούρα της ενοχοποίησης, η εξάλειψη του ιού δεν ήταν πια μια στρατηγική επιλογή. Έγινε απόλυτη ηθική επιταγή. Και όλο αυτό, λέει, εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση. Ακριβώς. Την ονομάζει «Ομαλοποίηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης». Ισχυρίζεται ότι, ειδικά μετά την 11η Σεπτεμβρίου, συνηθίσαμε σταδιακά στην ιδέα ότι τα δικαιώματα μας μπορούν να αναστέλλονται στο όνομα τη ασφάλειας. Και η πανδημία το εδραίωσε αυτό. Απλώς το επιτάχυνε. Η ρητορική του πολέμου κατά του ιού χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει μέτρα αδιανόητα σε μια δημοκρατία. Λοιπόν, φτάνοντας προς το τέλος, το άρθρο κάνει μια πολύ δυνατή παρατήρηση. Λέει ότι το πιο σοκαριστικό δεν είναι τόσο όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, Όχι. αλλά η σιωπή που ακολούθησε μετά. Περιμένει κανείς έναν μεγάλο δημόσιο απολογισμό και αυτός λέει δεν ήρθε ποτέ. Γιατί? Η εξήγηση που δίνει. Είναι καθαρά ψυχολογική. Βασίζεται στη θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας. Μια πολύ ισχυρή ιδέα. Ναι. Όταν οι πράξεις μας συγκρούονται με τις πεποιθήσεις μας, νιώσουμε μια έντονη ψυχολογική δυσφορία. Και για να τη μειώσουμε, συνήθως αλλάζουμε τις πεποιθήσεις μας. Για να ταιριάζουν με τις πράξεις μας. Ακριβώς. Στην περίπτωση της πανδημίας, η παραδοχή ότι οι τεράστιες θυσίες που κάναμε όλοι, η απομόνωση, η χαμένη εκπαίδευση, ήταν ίσως δυσανάλογες, είναι αφόρητα επώδυνη. Άρα για να αποφύγουμε αυτόν τον πόνο... Ο εγκέφαλός μας προτιμά να ξαναγράψει την ιστορία. Ακριβώς. Είναι ένας μηχανισμός αυτοπροστασίας. Είναι πιο εύκολο ψυχολογικά να πείσουμε τον εαυτό μας ότι κάθε θυσία ήταν απολύτως απαραίτητη και ότι σωθήκαμε χάρη σε αυτά τα μέτρα. Το να παραδεχτούμε το λάθος είναι πολύ οδυνηρό. Προτιμούμε την αυταπάτη. Προσθέτει επίση ότι και η ίδια η επιστημονική κοινότητα σιωπά από αμηχανία, γιατί θα έπρεπε να παραδεχθεί ότι περιθωριοποίησε φωνέ που τελικά δικαιώθηκαν. Οπότε, για να το συνοψίσουμε, η κεντρική θέση είναι ότι η πανδημία δεν μα άλλαξε, απλώ μα έδειξε αυτό που ήδη είχαμε γίνει. Λειτουργήσε σαν καθρέφτη. Ένα καθρέφτη των αδυναμιών μα, η ανικανότητα να διαχειριστούμε την αβεβαιότητα, η εμονή με τον μηδενικό κίνδυνο. Mm. Και η ανησυχητική ευκολία με την οποία παραδώσαμε τι ελευθερίε μα. Αυτή είναι η πεμπτουσία του. Ναι, και το τελικό του συμπέρασμα είναι μια ψυχρή προειδοποίηση. Λέει ότι αν δεν κοιταχτούμε ειλικρινά σε αυτόν τον καθρέφτη, η επόμενη κρίση θα μα βρει το ίδιο ευάλωτου. Είτε υγειονομική, είτε κλιματική, είτε οικονομική. Ακριβώ. Η επιδημία, όπω γράφει, μπορεί να πέρασε, αλλά η τύφλωση που περιέγαψε ο Σαραμάγκου, η ομίχλη στην κριτική σκέψη, παραμένει πυκνή. Μια σκέψη που σίγουρα προκαλεί ανησυχία. Και αυτό μας οδηγεί στην τελική ερώτηση προς προβληματισμό για όσους μας ακούν. Με βάση αυτή την ανάλυση για τη γνωστική ασυμφωνία και την κουλτούρα της ενοχοποίησης, σε ποιους άλλους τομεί της δημόσιας ζωής ή της πρόσφατης ιστορίας μπορεί να παρατηρείται μια παρόμοια αντίσταση στην κριτική επανεξέταση για παρόμοιου ψυχολογικούς λόγους,